Έλα ρε Αποστολή, δεν κάνει. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε Αποστολή, τι γίνεται με τι που ακούμε συνέχεια. Δεν μου λένε. Ποιε παλαικίε, μην α... μιλά έτσι για τραγούδια της Eurovision. Είναι μια προσπάθεια κάπως να ξανασηκωθούμε στα πόδια μας σαν έθνο. Rise up, φίλος, rise up. Ρε, κορόιδο Έλληνα, κορόιδο Έλληνα. Το βομβαρδίζουν τα κανάλια και ψάχνουν τα αεροπλάνα και δεν κοιτάζουν τα χάλια μα. Ρε άντε, χαιρετίζουμε τα του δικού μα, γεια. Πού να γραφτώ, Στην ελιά ή στο ποτάμι, Με όποιε θέσει συμφωνεί περισσότερο. Επέσαι εσύ τώρα, δε. Δεν ξέρω. Είμαι μπερδεμένη. Τι δεν ξέρει. Ναι, μπερδεύτηκα. Για την ελιά τα είπε μια χαρά ο Κωνσταντάρας πριν από 50 χρόνια περίπου. Άνοιξη έτσι. Ότι η ελιά ήταν εκεί 40 χρόνια. Δεν την έβλεπε. η ελιά βρε τραγούλια, και είχε εφτώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Ε, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά να σου πω, Άνοιξη έρχεται τώρα και το ποτάμι. Καλά δεν θα είναι, ε. Το ποτάμι από την άλλη είναι μια λύση πιο αξιόπιστη. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα. Ξέρει τουλάχιστον ότι θα έχει άμα χρειαστεί κάτι θα στο φτιάξει. Παρακάτω. Βάλατε χθε στην ελνοφρένεια τον ασκητή. Τι? Τον ασκητή Στη Στεφανίδου Ανά. Και λέει οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να τον παίζουν και το κόβετε. Δεν είπε γιατί. Πώς θα το δω. Πώς να ψάξουμε τον ασκητή. Εσύ ήθελε να μάθει το γιατί. Σταμάτα να τον πυρπηλεύεις. Περάσ' τον κάτω. Τι τι τι. Μεγάλος. σας τον κάτω. Δεν θέλω. Τον γουστάρω. Ο Φαήλο όταν είχε αναλάβει η συνήγορο και τον τύπο που αυτοκτόνησε που κρεμάστηκε ήταν ο Στιμούλη. Επειδή είπαμε χθε για Φαήλο, σαν γουρούνι έχει γίνει, δε σαν τον Πάγκαλο. Χόρτα τρώει αυτό. Ο Πάγκαλο έλεγε ότι παχύνε από χόρτα. Όχι, ο Πάγκαλο από βαπάρε μέσα σε αιτωματοσαλάτε. Ναι, ναι, χόρτα, ναι, χόρτα, Εντάξει, εδώ στο Φαήλο τι είναι αρβανίτικο. Ο τι όνομα είναι αυτό. <sharp> Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Αποστολή, σί, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα με τον Άδων και το κολόχαρο χαρτο το άκουσε. Ε, ναι, δεν το άκουσα. Εμεί το βάλαμε. Μετά μα είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Και ξέρετε τι έβλεπα χθε στον BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. χαρτο. Σκοπέζαν εξήλαιο το ποιο θα πάρει το χαρτί υγεία. Αυτό ήθελα να μα κάνει ο Τσίπρας. Από αυτό γλιτώσαμε κύριε Παπαδάκη. Να μην <σκυρίζει> το πούμε. Το θέμα είναι ότι ο Άδωνη μα μπερδεύει με αυτού του υποανάπτυξη Βενεζουέλα. Που δεν έχουν πιντέ όπω εμεί. Εμεί δεν θα έχουμε δίκιο πρόβλημα δηλαδή. Το επιχείρημά του δεν είναι πολύ καλό. Καταλάς. Ούτε πιντέ έχουν στη Βενεζουέλα. Έλεος. Τι πράγμα. Στι... Έλεος και ο Τσίπρας <laughs> θέλει να μας κάνει Βενεζουέλα. Τι θα γίνουμε καλέ. Τι θα βάλω στη θέση του πιτέ; το. Έστω. Εγάλω. Θα ξυλώσουμε τον πιτέ; Τι θα το κάνω. Ποιος θα το σηκώσει. Ξέρεις πόσο το, ο φαρύ είναι. Ποιο. Ο πιντές. Όποιο έχει την έχει γλιτώσει, όποιο δεν έχει τα έχει είχα... Ναι, αλλά αν μα κάνει ο Τσίπρας Βενεζουέλα, τι θα απογίνουμε. Πω... Γι' αυτό ζει Σαμαρά που έχουμε και μπιντε και πλέρουμε του κόλπου μα. Κάτσε να σου πω, παίρνει κόλλε Α4 με τη χαμηλή στάθμη του μελανιού. Όσοι έχει μείνει, γιατί είναι κι ακριβό. Φάτσα άδωνι, και ακριβό, εκτυπώνει φάτσα άδουνη και στι δύσκολε ημέρε τι κάνει, ένα ωραίο σκούπισμα. Α. Φέλιο. Θέλω να ξεμολογηθώ ότι εγώ μικρό στον μπιντε κατούραγα κιόλα. Και αυτό γίνεται και φωνάζουν οι γυναίκες, ό,τι χειρότερο, να σου φωνάζει γιατί κατούρισες. Γι' αυτό το έκανα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έμαθες ότι βούλιαξε, ξεχύλωσε ο βόθρο στη βουλή, το μαθαίνεις; Τα μαθα, τα άμαθα. Ξεκίνησε η ομιλεύανη Ζέλου πάλι, τι έγινε. Που κατέβηκα στην Αθήνα ήταν ένα τύπο ο Μιτσάρα και ένα πλακάτι έλεγε: Το πλακάτι έλεγε πάνω του. Ε, όχι ένα Μιτσά... τύπο ο Μιτσάρα, ένα τύπο εσύ. Ο Μιτσάρα είναι ο Μιτσάρα, όλοι το ξέρουμε. Α, το ξέρε. Εγώ είμαι τη Θεσσαλονίκη, μα δεν ήξερα και εξαρκή, έγραφε. Έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Μιτσάρα είχε δίκιο. Έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα και θα έλεγα στο Βενεζέλο να ονομάσει το συνταγματικό τόξο συνταγματικό βόθρο. Ε, Αποστολή: ελα. Είμαστε εδώ πέρα δεκαμιά δεκαριάρε. Είμαστε όλοι του δημοκρατικού τόξου. Ναι ναι όλοι Φύγαμε λοιπόν από το δημοκρατικό τόξο και που πήγαμε στην ελιά Φύγαμε Πάλι καλά δεν χαθήκατε Όχι φύγαμε Φύγατε και την ελιά Και στην ημέρα των εκλογών ψηφίζουμε όλοι Τσολιά του! τους Τσολιά να ψηφίστε Τσολιά όχι Τσολιά Κατά απ' όλα ένα σχόλιο, σήμερα ήταν, ήταν και είναι μέρα απεργίες, εγώ δεν λέω ότι ε, έχουμε απεργία, Ά, ήμουν περγός. Ένα σχόλιο γι' αυτό και φυσικά οι δυνάμεις ταξικέ και το Βάμα ήταν εκεί πέρα παρόν, αν και είχε ήλιο και ήταν και υπόλοιποι. Δεύτερον, διαβάζω λιγάκι ένα σχόλιο από το Ρίζος Πάστη. δεν ξέρω αν βγάζεις σπυριά, τέλο πάντων θα σου το πω εγώ όμω. Εγώ να βγάζω σπυριά, γιατί. Άκουρα. Ριζοσπάστη, παπαπα. Πα, Φτύσετε τρει φορέ τον το λέτε. Είπε. Ναι, μα ριζοσπάστη τώρα μεσημεριάτικα ακούνε και οι ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώ? Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά από του ηλικιωμένου σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει ανέργο, έτσι και να πα να ψοφήσει κιόλα. Εγώ τίποτα δεν. Αντί να δει λοιπόν ρωτώντας ένα Έλληνα Αντιποκριτή ρωτώντα έναν Τάταρο ε, τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, πώ το βλέπει το θέμα, λέει το εξή: Από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση έχουμε ανεργία. Λοιπόν, και αυτήν η συγκεκριμένη του απάντηση δεν μεταφράστηκε από τον Έλληνα Αντιποκριτή. Τυχαίο, έτσι λέει το σχόλιο εδώ από μέρα σε μέρα ο ριζοσπάτη. Αυτά για όλου αυτού οι οποίοι νομίζουν ότι υπάρχει αντικειμενική δημοσιογραφία και τέλο πάντων λέγονται όλα σε αυτά τα μέσα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, αθημέριδε. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου για αυτό. Να, yeah. Μαλούρδο μου, κάνω μια χαρή να μου φιλεί από το αριστερό μέρος στον Άγιο Αθανάσιο τρει φορέ. Αφού το φιλεί η ζωή, καλά να πάθουμε. Γεια σα, Καποστολή. Γεια. Έφυγε, για θύμησε μου. Προχθέ ο Καψί στον Ενικό είπε ότι παρενέβησαν τον νόμο για να μην κλείσουν μια εφημερίδα. Λέει τα νέα, α πούμε, που κάνει 100.000 φύλλα. Τον εισαγγελέα που ασχολείται με την υπόθεση, πώ τον λένε. Α, συγγνώμη, Ελλάδα πήρα. Δεν για κανένα εισαγγελέα. Όχι. Ναι. Καλησπέρα με ακούς. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Δεν πεις τίποτα. Βέντα, Είμαστε... τίποτα. Έχω να πω. Ο ένας για τον άλλο. Εμείς. Σε κατάλαβα τη φωνή. Καλέ. Πες τα μωρό μου όλα ρίχτα. Ποιος είναι. Όλα για σένα. Όλοι. Ολή... Να σου πω ότι είμαι άτρηχος να τελειώνουμε. Ε, ε. Να σου πω ότι είμαι άτρηχος να τελειώνουμε. Τελειώς. Καλέ. Oh. Σπάτουλα. Έχει περάσει από πάνω η σπάτουλα για λίμ. Okay. Γελιά για αύριο αφιερωμένο εξαιρετικά για όσους φαντασιώνονται και ονειρεύονται πολύχρωμες αλλαγές και ονόνοητο. Ήθελα το τραγούδι σε στίχου Κατερίνας Γόγκου με τη Μάρθα Φριντζήλα Άρε Σύντροφε Άρε Σύντροφε Πόσο μας λείπεις Ο καιρός Σκουλίκιασε Πυρηνικές δοκιμές Λαϊκά μέτωπα Πορτέλα Και πολιεθνικές Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σα παρακαλώ, βάλε για την Παρασκευή. Το κόκκινο φουστάν εκείνο που με κάνει. Όχι, Βικτωρέλα. <χι> <χι> δικαρανά... Τι να βάλω, κάθε Παρασκευή το βάζω. Αυτή την Παρασκευή, όχι. Όχι. <χι> <χι> Τι θε. Να βάλει στο μπάγκαλο που αναρωτιέται σχεδόν καταφατικά ότι άμα μάθουν ότι θα βάλω υποψηφιότητα θα με ψηφίσουν. Με <χι> συγχωρείτε, κύριε Αναγουστακή, αν θα σα ρωτήσουν, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα το οποίο έφτιαξε ο αυτόν τον και το οποίο έχει ακριβώ τον ίδιο, θα πείτε όχι. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. <laughs> θα πείτε γιατί. <laughs> γιατί όχι θα πείτε. Δε μας αφήνουνε να αγαπήσουμε Άρε σύντροφε πόσο μας λείπεις Χαυχέδεις Ανεβαίνουν τα σκαλιά μας Οι παρασκευάλες των πρετεντεύρι σε έξαλλη κατάσταση να ρωτάει που πήγαν τα λεφτά κύριε Ερντογάν Συγχνώμη, ωραία τα πατριωτικά Ωραία η Κατάσκοπη, ωραία η Πενσιλβάνια, ωραία και η κορονοί. Τα λεφτά τα πήρε ο Ερντογάν. Για τι ζημίε δεν μα πει τίποτα. Γιατί ούτε, εγώ είναι πια ένα θέμα παραλόγο. Εδώ 15 μέρε τον έχουν βγάλει στα μανταλάκια ότι τα έπαιρνε ο, ο γιο του με τι σακούλε, τα δισεκατομμύρια και τα εκατομμύρια και αυτό μα λέει για τι κατασκοπίε και την Πενσιλβάνια και του κοριού. Τα πήρε Ακριβώς. ή δεν τα πήρε. Μα δουλεύει ο κύριο Ερντογάν τώρα πλάκα μα κάνει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, hey, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα μια πιέρωση για την Παρασκευή. Πείτε τι καλέ. το Κύπριο, τον αθλητή. Γεια σα. Γεια σα. Παρακαλούν θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο λύποσο μάρα. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μα μοιάζει μα να δηλώσετε. Θα σα παρακαλώνω. Βάλε τη Σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξενε. Σα παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε κύπρο σε Είμαστε από την Κύπλο, ναι. Από την Κύπλο, την, την Μαρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχοστον να. Mm. Μπορώ Και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον ε, σοβαρό Και απ' την αμόχωστον θα δείτε να τρέξετε στον Όλυμπον Είσαι βλάκας Βλάκανς, δεν βαλαρδενή Λέγεται Παρακαλώ Πώς πώς Πάλι αυτός ο ηλίθιος Εγώ ηλίθιος είμαι Ναι Τα ξέρει τι να σου πω Και μετά συνεργαστήκαμε στην Κίνα στο 77 σφάζουν εργά Καλησπέρα, καλησπέρα. Αποστολέ. Έλα. Σα καταγγέλλω γιατί σαμποτάρετε την κυβέρνηση και τον Άντωνη. Γιατί δεν βάζετε και τα σωστά τα πράγματα που έχει πει. Πρέπει να, να το βάλει στην παράσκηση μια ωραία δήλωση που είχε κάνει. Πια. Ο Αντώνη Σαμαρά είναι ο μεγαλύτερο καραγκιόζη που έχει βγάλει ποτέ η πολιτική. Το έχει πει και βάλτε να το ακούσουμε για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπο αυτός βλέπει μπροστά. Βλέπει μπροστά. Δεν λέει παρούφε. Okay. Τον κύριο Σαμαρά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Άρε γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Εδώ τα ίδια κρύβονται. Στο καβούκι του οι άνθρωποι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, Ελληνοφρένια. Ναι. Αναποστόλια να ήθελα. Εγώ. Θέλω να βάλεις λίγο αυτό με τον Κύπριο. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύπου Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα του Ολύπου Μάραθον. παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ παρακαλώ. Ούτε εμεί κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σα ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή ε, στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σα και ότι είστε. Γρήγορος. Είστε σβέλτονς Σαν να πείτε με πάλι δεν ακούω καλά παρακαλώ Τρέχετε γρήγορα Είμαι αθλητής ε, από την Κύπρο Σόπαν Μεγάλων αθλητήνς Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως Έπρεπε να ντρέπεσαι Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομε Να πάλι να χαθείς η Έρασε απέναντι. Μίλησε ένα αγρότη για την κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρώπη. Έστω mm -hmm. αν γίνεται ρε παιδιά και το ταιριά. Δεν ξέρω εγώ πώ είναι πάρα πολύ περιεχτικό και αυτό που μα συμβαίνει όχι μόνο γενικά αλλά και ειδικά. Αν μπορείτε κανένα. Με κλεισμένα εργασία του ζευγάρι. Μεκρισμένα εργαζόμεση ειδήματα. Με τα πίεση του μάτια. Φτάσαμε σήμερα στο επίπεδο. Έχουμε όπω βλέπετε έναν τεράστιο με ικανικό εξοπλισμό. Αλλά δυστυχώ, οι πολιτικέ αυτό το χρόνο. Η νέα ΚΑ και η παλιά ΚΑΠ μα φάνηκε. Η σημαίνει. ΚΑΠ είναι ή? η κοινή ΚΑ αγροτική πολιτική. Μα Δεν μα επιτρέπει να καλλιεργήσουμε. Που σημαίνει ότι 80% σε γάλα, τα κρέατα, αλεύρια, τα πάντα είναι εισαγωγέ. Που σημαίνει ότι είναι αμφίβολη ποιότητα, βασικό στοιχείο για την υγεία, να το πούμε. Γιατί η υγεία είναι το βασικό στοιχείο. Εμεί είχαμε τέτοια παραγωγή. Εμεί καλύπταμε μέχρι το 1981, πριν πούμε στην Ένωση, τα πάντα. είχαμε δικά μα γάλα, είχαμε δικά μα κρέατα, κάναμε εξαγωγέ και ούτε ερχόταν συνάλλαγα μαζί με πατέρα μα. Έκτοτε. Σήμερα, το 2014, είμαστε. Στη μια χώρα η οποία εξαρτόμαστε από τις μεγάλε πολιτινικές Άρε σύντροφε Γιατί δεν πρόσεχες Γιατί δεν πρόσεχες Πιο πολύ Άρε σύντροφε Που δεν πρόδωσες Ζου με τη φαραφαρότητα Θέλω για την άλλη παρασκευή Να μου βάλει μια παραγγελία, τον Κύπριο Παρακαλώ θα ήθελα των υπέστηνων Που ασχολείται παρακαλώ με το ε, περιβάλλον Με το περιβάλλον, γνωστός μου ακούγεσεν, για πες μου εδώ για το περιβάλλον εγών Θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την κάναμε, τζάμιν την κάναμε, τη Σαλαμίναν κι όλον το καλοκαίρι το περιβάλλον. Δεν μπορώ να σου πω εκτό ότι κάικαν μερικάν. Ε, όλα καλάν. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία. Ναι. Πρέπει να συγχαρούμε όλον τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα στηρίζετε και μα κρατάτε πρώτον στην προτίμηση. Ευχαριστούμε κι εμεί. Να κάνω μια ερώτηση, αντιλαμβάνομαι ένα εξαν, ένα αξάν, μια προφορά. Είστε από την Κύπρον Ε, εμείς είμαστε από την, Κύπρο. από την Κύπρον Από την Κύπλον. Όλα καλά με το Χριστόφιαν εκείν που έχετε κομμουνισμόν Βεβαίω ο κύριο Χριστόφια είναι από του καλύτερου πατριώτε Ναι, αλλά είναι κομνιστή δεν πειράζει. Δεν πειράζει κόκκινο κόκκινο. Φανταστείτε ας. εδώ να είχαμε την αλέκαν. Στα πράματα. Το Παναγία μου βοήθεια. Ο κομμουνισμός δεν είναι αρρώστια Ο κομμουνισμός είναι λέλαπαν είναι χολέραν Όχι κύριε Πονς Δεν είναι αρρώστια ο κομμουνισμός Ο κομμουνισμός μακριάν από εμάς Κάποιο λάθος κάνετε Δεν κάνουν κανένα λάθος, φαντάσουν να έρθουν στα πράγματα οι κομμουνιστές Κάποιο λάθος κάνετε κύριε, δώστε μου κάποιον άλλο, σας παρακαλώ Αν είναι δυνατόν αυτούν Θα ήθελα να μου χθε μια ιδέα ακούγοντα το κομμάτι του κυρίου που είχατε βάλει με τον ναυτάκι που προσπαθεί να τραγουδίσει τον νησιώτικο. Θα ήταν καλό για την Παρασκευή να το παντρέψει με εκείνη την ιστορία από το Ζήκο που είχε πάρει το γραμμόφωνο αγκαλιά και είχε βγει να κάνει καντάδα στην που αγαπούσε. Πάμε για τον Άβωνη, Θα πάρουμε τη βάρκα να βρούμε γιατρό, Παιδείατρο για του Βαριανού. Ολόκληρο νησί χωρί γιατρό, Τον νηφικό σου φόρημα εγώ θα στο του μη σακουράπης Θα βρω τον άδονι. Τον ουρανόν τα κάστρα Να βρω και λόγο, Να βρω και ότι λέει Έλα Με πάζει την αγάπη σου ψηλά ουρανό το στον ουρανό okay. Παρέα με τα στέρια. Να βρω και παθολόγο, να βρω καρδιολόγο. Έλα ρε Γιάννη. Στο Λιβιοθάκι Δεν θέλεις να... θυμάσαι να θυμάσεις καντέρα που με έκανες και που είχα κάνει του Πάσχα. Και σε παρακαλώ για την Παρασκευή να μπας στον αδερφό μου, τον αδερφό Κύπριο. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιο διαγωνισμόν? Αυτό με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός. Εμείς ήμασταν ένα από την Κύπρον Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι Ναι, ναι, τι θέλετε, Πατριώτη, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δι περιβάλλον Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφό πατριώτη. Εγώ είμαι αδελφή πατριώτη. Ju mety ta